Στοίχη 6-16 Το Ευαγγέλιο είναι σοφία Θεού 6. 16 το Ευαγγέλιον ειναι σοφια όμως των πνευματικών ορίμων και προοδευομένων διδάσκομεν και σοφίαν Αλλά όχι τη σοφία των ανθρώπων που έχουν τα φρονήματα της αμαρτωλής αυτής εποχής ούτε τη σοφία των αρχόντων του κόσμου αυτού οι οποίοι έχουν προσωρινήν εξουσίαν και θα εκμηδενιστεί μίαν ημέραν η δύναμή στον 7. Αλλά διδάσκομεν και αναπτύσσομεν σοφίαν Τη οποία χορηγό είναι ο Θεό. Σοφίαν μυστηριώδη που δεν μπορεί περασμένο νου μόνο του να την ανακαλύψει. Σοφίαν η οποία και τώρα ακόμη επαπεκαλύφθη από τον Θεό μεν κρυμμένη ει του και ξένου προ το Χριστό Σοφίαν την οποία προτού ακόμη δημιουργηθούν τα εν χρόνο γεννόμενα κτίσματα, προαπεφάσισε και προκαθόρισε ο Θεό να μα την αποκαλύψει προ το σκοπό του να μα δοξάσει διευθύν. 8. Τη σοφία δε αυτήν κανείς από τους άρχοντας του προσκέρου του κόσμου δεν έχει γνωρίσει, διότι αν την είχαν γνωρίσει, δεν θα εκάρφωναν στο το της ατιμίας των Κύριων ο οποίος είναι χορηγός της δόξης. 9. Αλλά συνέβη σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον Ισαΐαν. Εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και ανθρώπινος νους δεν εφαντάστη τα οποία ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν Αυτά ήσαν τα μυστηριώδη και κρυμμένα 10. Εις εμάς όμως ο Θεός εφανέρωσε ταύτα με το πνεύμα Του και μόνον από το πνεύμα ή το δυνατόν να γίνει η φανέρωση σε αυτή διότι το πνεύμα ερευνά και γνωρίζει όλα και αυτά τα βαθύτατα και μυστηριώδη ιδιώματα και σχέδια του Θεού 11. Το ότι δεν το πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού» το εννοούμε και από την πύρα μας διότι ποιος άλλος από τους ανθρώπους γνωρίζει τα ιδιαίτερα του ανθρώπου παρά μόνο η ψυχή του ανθρώπου που είναι μέσα του έτσι και τα ιδιαίτερα του Θεού κανείς άλλος δεν τα γνωρίζει παρά μόνο το πνεύμα του Θεού 12. Εμείς δε δεν ελάβαμε το πνεύμα από το οποίο εμπνέεται ο ξένος προς τον Θεόν κόσμος, αλλά λάβαμε το χάρισμα του πνεύματος, το οποίο προέρχεται από τον Θεόν και το οποίο ειδόθηκε εις εμά. δια να γνωρίσουμε εκείνα που μα εχαρίστησαν από τον Θεόν. 13. Τάφτα και διδάσκομεν όχι με λόγους σαν αυτού που μεταχειρίζεται στην διδασκαλίαν η ανθρωπίνη σοφία, αλλά με λόγους που διδάσκονται από το Άγιο Πνεύμα, και εξηγούμε και κατανοούμε τα διδασκαλία αυτάς δια τη συγκρίσεως των πνευματικών προς τα πνευματικά. Δεκατέσσερα Ο φυσικός δε και μη αναγεννημένος άνθρωπος δεν δέχεται εκείνα που διδάσκει το πνεύμα του Θεού διότι τα αυτά φαίνονται εις αυτόν κουταμάρα και δεν έχει την πνευματική δύναμη και αντίληψη να τα γνωρίσει διότι τα αυτά εξετάζονται και διακρίνονται πνευματικώς και με τον φωτισμό του πνεύματος 15. «Ο αναγεννημένος όμως από το πνεύμα άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα, κάθε περίσταση και κάθε πρόσωπον, αυτός δε δεν νιώθεται από κανένα μη αναγεννημένον άνθρωπον». 16. «Και δεν νιώθεται ο αναγεννημένος από τον φυσικόν και μη αναγεννημένων άνθρωπον, διότι ποιος από εκείνους που δεν εφωτίστησαν από το πνεύμα του Θεού εγνώρισε την σκέψη και τα σβουλάς του Θεού». Ποιος από αυτούς θα διδάξει και θα διορθώσει τον Κύριον. Κανείς. Κανείς λοιπόν από τους μία αναγεννημένους δεν μπορεί να κατανοήσει και εμάς, διότι και εμείς έχουμε τη σκέψη και τη διάνοια του Χριστού.